Ναι, καλέσαμε τους μπάτσου από τα σχόλια να μα πούν το πιο τι είναι σωστό. Γεμίσαμε μια βαρκούλα ψηλή ψηλή άμμο μέχρι πάνω. Πέσαμε μέσα τη, δηλαδή μέσα στη βαρκούλα, κάναμε κουπί χεράκι ω τη, ναι, τη σημαδούρα, η οποία είχε τίτλο Προυπηρεσία Χειριστή Τζον. Και αφού χώσαμε ένα γυαλάκι πράσινο στο αριστερό ρουθούνη μα, έτσι μέχρι να φρακάρει, ήπιαμε αργά αργά όλη την άμμο με το δεξί.